και φυλάκισης παντός προσώπου, ανευτηρήσεως ή αυσδήποτε διατυπώσεως ή ανεφενδάλματος τη ανεφεντάλματος της αρμοδίας αρχής και χωρίς να συντρέχει αυτόφορος κατάληψης. Απαγορεύεται πάσα συνάτρησης ή συγκέντρωσης με κλειστό χώρο ή εν υπέθρο. Πάσα τη θα διαλύεται δια των όπλων. Μέχρι νεοτέρας διαταγής απαγορεύεται η κυκλοφορία εις τα σοδούς της πόλεως πάσης φύσεως οχημάτων και πεζών. Οι εξελθώντες εις Σοδούς να επανέλθουν αμέσως εις τα Σοικίαστον. ότι μετά την δύση του ηλίου, βάσκο κυκλοφορών εις τα Σοδούς θα πυροβολείται άνευ Σταθεί, έχει αρχίσει να φοβάται. Σχολή και σπίτζι, δουλειά και σπίτζι. Στουρνάρι, πανδησίο λίγη ο Γεια σας φίλοι του Πλατεία Radio, αγωνιστικούς χαιρετισμούς σ' όλης η ανομίας, όλα τα κέντρα αντίστασης, σόλη όλη την Ελλάδα, σόλη όλη την Ευρώπη, σόλο όλο τον κόσμο. Η εστία ανομίας επιστρέφει από το Πλατεία Radio, οι καλοκαιρνές μας διακοπές τελειώσανε και η σεζόν για μας άρχισε από τον Αύγουστο. Πλατάρια Πλατιά Ρεδίο Τελία Λίσεντο Μαύρεδιο Εναλλακτικά Μαύρεδιο Stream Τελία.κομ Κάθετος πλατεια πλατεία-radio Μαζί μας στο στούντιο έχουμε και το Θοδωρή το γραφής του σταθμού μας. Για yes, σας Το background του Bella Ciao αντικαταστάθηκε με το background του EAM. Το Bella Ciao είναι τα καλύτερα και πιο αντιστασιακά τραγούδια, όμως το background του EAM είναι και οικουμενικό αλλά και ελληνικό. Ό,τι χρειάζεται για την αιστεία στο πλατεία Ρέντιο. Επίσης έχει να κάνει και με το πρόταγμά μας, το οποίο είναι ο αγώνας για το παλαικό μέτωπο απελευθέρωσης της χώρας. Όλοι οι αμύτες στις σημαίες ανεξαρτησίας και στους δρόμους, μέχρι να τους ρίξουμε. πλατεία-radio.listentumaradio.com my ή myradiostream.com κάθετος πλατεία-radio Επίσης σας παρακαλούμε θερμά, άμα ξαφνικά σταματήσουμε να εκπέμπουμε, πέσει ο σταθμός μας, να μας το πείτε γιατί εδώ και μια εβδομάδα ο σταθμός πέφτει μόνος του και όταν το καταλαβαίνουμε εγκαίρως να σηκώνουμε Τώρα κατά τη διάρκεια της εκπομπής, κατά τη διάρκεια της εκπομπής, θα είναι πιο εύκολο να δούμε αν έχει πέσει ο σταθμός. Αλλά αν σταματήσετε να μας ακούτε, στέλνετε μας μηνύματα στο facebook, στο πλατεία Radio ή στο chat του πλατειαradio.gr Όπω είδατε μια ανάρτηση μέσα στην εβδομάδα, ο σταθμό μα, το πλατεία ρίδιο, στηρίζει το εγχείρημα του πρώτου πανελλαδικού δημοψηφίματο. Ε, αποφασίσαμε, σαν σταθμό, να μπούμε, εγώ αγούμε στην επικοινωνιακή ομάδα, ο Θοδωρή δεν δίδουμε ομάδα τεχνική υποστήριξη και όπω μπορούμε, σαν σταθμό, να προβάλλουμε το πρώτο πανελλαδικό δημοψήφισμα, το οποίο ξεκίνησε από μια πρωτοβουλία, ένα κίνημα πολιτών επιχείρηση έξω. Σήμερα έχουμε μαζί μα. ...το γρηγόρι Παπαδοθωμάκο, που είναι ένα από τα ιδρυτικά στελέχη της επιχείρησης Έξοδος. Μουσική Ή μάλλον καλύτερα τα ιδρυτικά μέλη, εφόσον τα κινήματα δεν έχουν στελέχη. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, ενημερώστε μας αν ο σταθμός τυχόν πέσει. Μείνετε συντονισμένοι εαμήτες, σε λίγα λεπτά ο Γρηγόρης Πρωτοθαμάκος από το κίνημα έξοδος θα μας μιλήσει για το πρώτο πανελλαδικό δημοψήφισμα. Μαζί μας έχουμε τηλεφωνικά τον Γρηγόρη Παπαδοθαμάκο το από, το, από την επιχείρηση Έξοδος που είναι το κίνημα το οποίο πήρε την πρωτοβουλία να φτιάξει το πρώτο πανελλαδικό δημοψήφισμα. Καλησπέρα Παναγιώτη. Γεια σου Γρηγόρη. Ε, χαμήλωσε μόνο το ραδιόφωνο γιατί μικροφωνίζει. Το έκυσα τελείως. Ωραία. Καλησπέρα λοιπόν σε πένα. Καλησπέρα σε όλους Καλησπέρα και να πούμε για τους ακροατές στο μεταξύ μας, εγώ και ο Γρηγόρης, έτυχε να είμαστε συγγενείς. Ε, είναι το μοιραίο, το κάρμα, είναι η σύνδεση που γίνεται με το... ε, κάποιες πρόσφασες ε, μετάμισης του αυτοδιουλή μας. Ε, πρώτα να πω, σιγά η καϊκήρια, ε, για το εγχείρημά σα, διότι ε, και δυναμικά είναι καταπληκτικό, δεν θα μπορούσε να θα τα διαφορετικά, όμως με αυτά τα σε έναν διαφορετικό, με την νέα, η οποία κινεί τα νήματα και η οποία είναι του δόρατος σε οτιδήποτε πρόταγμα κινηθεί ε, σε αυτή τη νέα δημιουργία. Λοιπόν, για να σε παρουσιάσω, εγώ ήξερα τα παιδιά από το πρώτο Πανατοριακό Δημοψήφισμα, είχαμε συναντηθεί κάποιες φορές, μία-δύο φορές, Αποφασίσα, αποφασίσαμε να συνεργαστούμε. Επικοινώνησα χθες με τον Ανδρέα τον Ζαριφόπουλο, τα πιο πολλά παιδιά λείπουν αυτή τη στιγμή δεν είναι στην Αθήνα Ακριβώς. και μου λέει θα σε φέρω σε επικοινωνία με ένα από τα ιδρυτικά μέλη ας πούμε του, της επιχείρησης έξοδος στην ξαφνικά βρίσκομαι σε κινήσεις ονομιλία σε chat με τον Γρηγόρη ο οποίος είναι θείος μου ε, ναι είναι το μοιραίο ε, μου τη και εμένα οφείρωσε να μιλήσω για ένα θέμα το οποίο ε, το κάτι έχω ε, μέσα στην έξοδο ο καθένας και ένα δικό του θέμα ε, θα προσπαθήσω θα εγώ να περάσω ε, την ιδέα, το νόημα τη γεννήση, τη όλη αυτή ε, τη επιχείρηση. Ήμουν αντικειμενό γιατί συμμετέχω από τα αρχικά τη ε, βήματα. Πριν ακόμα υπάρχει έξοδο, γιατί προπήρχε κάτι άλλο. Ε, θα σα πω, αν θέλετε, και αν υπάρχει και χρόνο. Φες μα, γενικά το πώ στήθηκε. Ναι, στήθηκε η επιχείρηση. Έξω, γενικά πώ ξεκινήσατε. Από την αρχή. Ε, η ιστορία ξεκίνησε από πέντε μπλόγγερ, ίσω όχι και οι πέντε ή τέσσερι ή σίγουρα μπλόγγερ. Στο διαδίκτυο οι οποίοι δεν αντέχαν άλλο για την κατάσταση που ζούμε οι οποίοι είχαν το δυναμισμό και τη θέληση να κάνουν ένα, ένα συμβάν, ένα, ένα στιγμίο συμβάν μέσα στον χρόνο το οποίο το ονόμασαν Μαραθώνα 13. Ε, Αυτό ο σκοπό είχε να μαζέψει όλους τους Έλληνες, ε, αν με δυνατόν, στο Μαραθώνα να αντιδράσουν για όλη αυτή την κατάσταση την οποία περνούσαμε. Ε, και έγινε πριν από ένα χρόνο, το 2013, το Μάιο, στο Μαραθώνα. Πράγματι, εγώ σαν Σταντ και ένα ε, πολύ καλό φίλο μέσα στην Πεδάλα. Ε, μαζεθήκατε εκεί κάποιοι άνθρωποι, αρκετοί μπορώ να πω, με ενθουσιασμό. Ε, Μα κατέκλυσε μια τρομακτική βρωμή, αν και ήταν ημέρα, η μέρα καλοκαιρινή. Ε, και από εκείνου, επειδή ήταν το πρώτο αμαρκό του Μαρκό 13, είχε το στόχο να κάνει κάτι και να σταματήσει. Μετά απεχώρησαν, δηλαδή τραβήθηκαν πίσω όλα τα προσταστικά μένει και οι υπόλοιποι μαζεθήκατε. Μετά πάνε πάλι στην Ελέτ. κάναμε την έξοδο. Δηλαδή, ε, βρήκαμε το όνομα, συντάξαμε τη, τη, τη διακήρυξη, ορίσαμε τα προτάρματά μας και από εκεί και μετά κάναμε διάφορες καταστάσεις να προβάλλουμε αυτό το πράγμα και να, να, να αλλάξουμε κάτι όπου μπορούσαμε. Ε, αρκετά πράγματα νομίζω ότι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Ε, να πω ότι οι άνθρωποι που την πω ότι η έξοδος είναι ένα, όπως είπες προηγουμένως, Είναι είπα. Ε, δουλεύει, δουλεύει για τη δημοκρατία και δεν πάρει οπίλωτο στη δημοκρατία γιατί η δημοκρατία είναι μία. Ε, Όλε οι αποφάσει και όλα τα φαινόμενα συμβαίνουν με βάση τη δημοκρατία την οποία την βιώνουμε μέσα εκεί πέρα στον τρόπο με τον οποίο ε, επικοινωνούμε και αποφασίζουμε. Ε, είναι άνθρωποι αυτοί, δεν υπάρχει καμία εξάρτηση σε κανέναν. Είναι άνθρωποι τη βάση, η βάση είναι ένα σημαντικό πράγμα, αν κατανοήσει το ρόλο τη και αυτό για το οποίο είναι καθοδηγητή. Ε, δεν αποσκοπεί σε τίποτα, δεν είναι κόμμα, δεν θέλει εξουστία. Το μόνο που θέλει η έξοδος είναι να αφήσει, αν είναι δυνατόν, ε, ε, πολλούς ανθρώπους οι οποίοι σκέφτονται με αυτό το τελευταίο και να, να του βάλει μέσα στο πλαίσιο το πραγματικό. Οι άκουσα προηγουμένου, τον προηγούμενο παρουσιακή που μίλησε για την ε, τριμερή κτλ. Τον νιχτερινό, ναι, τον νιχτερινό. είναι πράγματα τα οποία σε πολλού ίσω δεν είναι γνωστά. Σε πολλού πολλούς δεν πάρουν όμως να είναι πραγματικά και σήμερα με τον τρόπο με τον οποίο έχει κληθεί η κατάσταση, νομίζω ότι και ο κάθε ύπνος θα πρέπει να τα πιστέψει και να τα κατανοήσεις. Okay. Άρα το μόνο που έχει απομείνει, γιατί όλο το σύστημα πάνω από τη βάση στην πυραμίδα είναι φθαρμένο και είναι, είναι στημένο σκοπίμως, μισθωτό, το μόνο που μένει αγνό είναι η βάση. Η βάση λοιπόν, αν κατανοήσεις την δύναμή της, είναι πολύ απλό να αντρέψει τη πυραμίδα χωρίς να κάνει τίποτα καμία βία απλά να φύγει. Να αποσύρει τη στήριξη στην Πηγαμίδα. Αν αποσύρει τη στήριξη στην Πηγαμίδα, ε, όλα θα γίνουν. Λοιπόν, να γυρίσω όμω τώρα γιατί ε, μακρυγορώ. Για το δημοψήφισμα. Καταρχήν, πες μας κάποια τα προτάγματα τη εξόδου. Α πούμε, είναι η συντακτική εθνοσυνέλευση ένα από τα προτάγματα τη. Από ό,τι διάβασα. Το μόνο, το μόνο, και, το μόνο πρόταγμα τη εξόδου είναι η συντακτική εθνοσυνέλευση. Δηλαδή, στην ε, ε, πράξη, όλο ο λαό ε, να κάνει ένα δημοψήφισμα ε, να επιλέξει ή να, να συντάξει άρθρα του συντάγματο του τα το οποία θα τα ε, ε, θα τα κάποια επιτροπή βεβαίως με τις σύμβονες και τα γνωρίζουν και από εκεί και μετά να ψηφιστούν πάλι από τον ελληνικό λαό όλα τα άρθρα ένα από σένα ώστε το σύνταγμα με το οποίο θα ορίσει να λειτουργεί να είναι ένα σύνταγμα το οποίο θα πηγαίνει από αυτόν τους την ουσία και θα είναι φτιαγμένο. Αυτό. Δηλαδή δεν μπορεί να διανοηθεί η έξοδο ότι κάποιοι άλλοι άνθρωποι αποφασίζουν για μα. Όχι δηλαδή, μόνο αποφασίζουν, μα έχουν κάνει όπω μα έχουν κάνει, μα έχουν βάλει κάτι και μα τα Αυτό είναι το βασικό και μοναδικό πρόταγμα τη εξόδου. Το οποίο βέβαια στοχεύει τη δημοκρατία. Στην πραγματική δημοκρατία όπω είπα προηγουμένω, χωρί επίθετα σε μια δημοκρατία. Λέγει, Έτσι τώρα. Θα είπαν όλα αυτά τα πράγματα, αν δεν είναι δηλαδή ε, πρωτότυπα πράγματα του εξώματο, θα έχουνε και δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι σοφεί στο παρελθόν. Και για ένα άλλο πράγμα που με περήφανε η είναι ότι είναι μια ιδέα καινοτόμα. Ε, είναι αλήθεια ότι σε όλο τον πλανήτη, ε, κάνα δύο ή τρει περιπτώσει έχουν πέσει να δύο θα έλεγα, ε, κάποιος στην Γαλλία, το οποίο έχει πάνω κάτω τι ίδιε θέσει, τι ίδιες ιδέε. Και βέβαια υπάρχουν και στην Ελλάδα εδώ πάρα πολλά κινήματα ε, ολιγάρισμα τα οποία έχουν αυτά τα πρωτάγματα από τη δική του σκοφιά ο καθένας και θα είπα, τη συλλαγματική υπαλλογή. Τώρα... Αυτά για Τώρα να πάμε στο δεμοψήφισμα, πώς η έξοδος αποφάσισε να στήσει ένα εγχείρημα το οποίο δεν είναι εύκολο, δηλαδή να στήσει κάλπες σε όλη την Ελλάδα ώστε να κάνει το πρώτο πανελλαδικό δεμοψήφισμα. Άλιστα. Λοιπόν, ε, ε, όπως είπαμε μετά... να ζητάει τη γνώμη των δημότερων του. Δηλαδή οι δημότες να έχουν δικαίωμα μετά τη συλλογή από, από κάποιε υπογραφέ, να δημιουργούν ένα δημοψήφισμα στο Δήμο να μην είναι ο Δήμα από συμπειρία και εξουσία αλλά να είναι υποχρεωμένος ε, να, να κάνει αυτά τα οποία θα γνωρίζουν οι δημότε με το δημοψήφισμα το οποίο οι ίδιοι θα δημιουργούσαν και οι ίδιοι θα επικροτούσαν με τα νέοι όχι. Βέβαια τα δημοψηφίσματα είναι το πρώτο βήμα, μετά λοιπόν από το θέμα αυτό με τους Δήμους, το οποίο ολογουμένως είχε κάποια επιτυχία και στο Δήμα το δικό μου, τον Μαρκόπουλο και στη Θαρανίδα και στο Δήμο Γιονίσου και στα Τρία Βήτα, στην παραλιά ε, ε, τουλάχιστον ε, έρνωσε ένα στίγμα και στο δημοψίσμα το πανελλαγικό τώρα είναι ένα ελκείγμα τεράθιο το οποίο φαίνεται ότι είναι ουτοπία μια μεγάλη συμμετοχή. Είναι η λέξη συμμετοχή για τη δημοκρατία η συμμετοχή και ε, ξεκινώντα από το διατάφα θα, θα πω ότι χρειαζόμαστε βοήθεια δηλαδή και εδώ είμαστε από σε όλες τις γωνίες της Ελλάδας ε, παρέδο. παροηγεί αυτή μας την προσπάθεια, όχι για να γίνει κανένα τεράστη ανατροπή και ε, θα είναι ένα εφαρογάμονα σαν πίστευα ότι μπορεί να γίνει κάτι από μια ώρα την άλλη απλά ε, για να αρχίσει να πετάει αυτή η ιδέα μέσα στην Ελλάδα και είμαι σίγουρο ότι αν αυτή η ιδέα βρει 10, από δέντες δέκα από εκεί και μετά γεωμετρικά θα εξαπλωθεί πολύ γρήγορα και ε, θα μπορούσουμε βέβαια και οι συνθήκες στις οποίες είμαι. <ΣΟ> είναι το, το ιδεολογικό κομμάτι Ήταν μια ιδέα κάποιο από τα μέλη της εξόδου πως ήταν προηγουμένως οι φυγούνται τα, στιγμίδη, τα μέλη, και από εκεί και μετά με δημοκρατικό τρόπο επικροτείται ή όχι η, η απόφαση της Ένα αντίστοιχο εχείρημα που έγινε στη Θεσσαλονίκη είχε μεγάλη προσέλευση για το νερό Ακρίβως, ακρίβως, ακρίβως και σε ένα νησί, δεν θυμάμαι πιο νησί πάλι που είχε ένα το οποίο είχε και εκείνο μεγάλη προσέλευση. Τώρα να πούμε, να πούμε τα θέματα του δημοψηφίσματος τα, θέματα, τα οποία προέκυψαν από διαβούλευση, δημόσια διαβούλευση μεταξύ του μελών της εξόδου, πώς προέκυψαν. Όχι. Ε, διαμορφώθηκε μια ομάδα στο facebook, παρέντες εδώ. Ε, δεν έχουμε τρόπους ε, οικονομικούς να βοηθηθούμε έτσι. Δεν έχουμε όλα αυτά που κάνουμε γίνονται θελοντικά ε, και ότι προσφέρει ο καθένας από εμάς, από τα ελάχιστα που έχει. Άρα τι κάνουμε, να χρησιμοποιούμε τα, τα δίκτυα τα ηλεκτρονικά, το facebook και όλα τα άλλα ε, ε, για να περάσουμε αυτές τις βαλέτες τις οποίες ε, θέλουμε να περάσουμε. Έγινε λοιπόν μια ομάδα το θέστη, γιατί να πω και κάτι άλλο εδώ πέρα, ότι ο πίσω του εφαρτές σου θέλει ε, επαφή και επικοινωνία με την έξοδο. Υπάρχει η της εξόδου στο διαδίκτυο, το οποίο λέγεται έξοδος2democracy.dr Κάτα ναι. μέσα μπορεί να ενημερωθεί και να μάθει Πολύ περισσότερα πράγματα. Υπάρχουν λοιπόν και οι ομάδε και το Facebook. Το Facebook δημιουργήθηκε μετά την ιδέα μα μια ομάδα η οποία ε, με δημοψήφισμα, α πούμε ηλεκτρονικό, ε, κατέληξε τα τέσσερα θέματα τα οποία θα συμπεριλαμβάνονται στο δημοψήφισμα. Δηλαδή δεν τα διάλεξε η έξοδο στα θέματα, τα διάλεξαν οι άνθρωποι οι οποίοι συμμετείχαν. Καταλαβαίνετε δηλαδή την, την, το πάθο τη δημοκρατία ε, οι άνθρωποι βάλανε κατ' εκείνους, και κέρια θέματα για τα οποία πρέπει να γίνει το δημοψήφισμα. Ναι, θυμάμαι, είχε γίνει, επιλέγαμε, μετα... ο καθένα έβαζε τα θέματα του και τα πρώτα ε, θέματα, ε, ε. τα οποία θα ψηφιζόντουσαν, θα μπαίνανε στο δημοψήφισμα. Ακριβώ. Τα θέματα λοιπόν αυτά είναι, το πρώτο, θα τα πούμε. Συμφωνείτε με την απαγόρευση ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών ίδρυση και αποσχέθεση. Το δεύτερο. Συμφωνείτε με την απαγόρευση κατάσταση της πρώτης κατησίας, διαχωρή, προς τραπεζοπιστωτικά ιδρύματα ή και στο δημόσιο όταν την τρέχουν αντικειμενικοί το τρίτο, συμφωνείται με τη πραγματική θεσμοθέτηση δημοψηφισμάτων τα οποία καλούν πολίτε. Και το άλλο, συμφωνείται με την υποχρεωτική διεξαγωγή δημοψηφίσματο για κάθε νέα διακυβέρνηση τη Ελλάδα με άλλα κράτη και διεθνείς οργανισμούς. Αυτά τα τέσσερα θέματα είναι εκείνα τα οποία θα αναπηρήσουν στο πανελλαδικό δημοψήφισμα το οποίο στοχεύουμε να γίνει στις 2 Ιανουαρίου <συριακή> <συριακή>, σε όλη την Ελλάδα. Με την προπόθεση, είπαμε, ότι... Θα υπάρξει συμμετοχή. Παράλληλα έχουμε κάνει και κάποια πράγματα πάνω σε αυτό οποία όμως θέλουμε... το πω, όλοι Η εποχή είναι ίδιες, οι ίδιες, οι ίδιες, οι ίδιες, οι ίδιες, οι ίδιες, οι ίδιες, η ίδιες, οι ίδιες, οι ίδιες, Ωραία, τώρα ε, σα, σαν ομάδα για το πρώτο πανεπιστήμιο ψήφισμα, τι είναι αυτό το οποίο καλείται τον κόσμο, πώ να έρθει να συμπράξει, δηλαδή πώ μπορεί κάποιο ο οποίο θέλει να μετέχει στην οργάνωση και στο στήσιμο να έρθει να συμπράξει, τι χρειάζεστε ακριβώ. Για του ανθρώπου οι οποίοι ζουν μόνοι με όλη Αθήνα, ε, το πολύτιμο για μα θα ήταν να έχουν μια συμμετοχή στι συνελεύσει μα, οι οποίε γίνονται κάθε Δευτέρα σε ένα συγκεκριμένο μέρο, το οποίο ε, δημοσιεύεται το οποίο μπορούμε να μάθουμε ε, και από τον blog. η συμμετοχή αυτή ε, όπως είπαμε λειτουργούμε δημοκρατικά ακόμη και 10 και 20 και 40 άνθρωποι να είμαστε και από εκεί και μετά θα βρούμε τρόπου μαζί για την αντική δηλαδή τι εθένη και ε, ε, ε, ε, ε, πώς θα το πω Α, ανάληψη ευθυνών δηλαδή ε, ε, έχουμε κλείσει τέσσερις ομάδες ε, μια ομάδα τεχνικών και πληροφορική, μια ομάδα προώθηση επιχειρήματο, μια ομάδα νομικής υποστήριξη και μια ομάδα οικονομικών. Ε, χρειάζονται μέλη να επανέλθουν σε αυτέ τι ομάδε. Ε, η πρακτική του θέματο θα είναι να έρθει στη χάρη μια παρέα σταγιάδε, α πούμε, ναι. ε, από αυτέ τι ιδέε να, να γίνει μια οργάνωση ε, εκεί, στην περιοχή από 10, 12, 15, 20 άτομα. Οι οποίοι θα προχωρήσουν αυτή την ιδέα ε, σ' όσο μεγαλύτερη έκταση μπορούνε, και έμπρος μπορούν και κατά τον τρόπο ακριβώς που θα γίνει δεν <κοίλιο> μπορώ να το πω εγώ, ο κόσμος απ' την αρχή είναι και ο πλέον κατάλληλος για το θέμα απλώς μου είχε τυχεοπλήρως γιατί είμαι ο μόνος ο οποίος, όχι ο μόνος είμαι ένας από εκείνους που βρίσκεται στην Αθήνα ε, ο, ο άμεσα γνώστης και χειριστής του θέματος είναι ο φώτης ο, Mm -hmm. ο οποίος δεν το ξέρει σε βάθος ε, περισσότερο από μένα ε, Αυτά τα πράγματα όμως ε, πάνω μου είναι, ε, δεν χρειάζεται για την ενημέρωση των ανθρώπων που ακούνε, αλλά είναι, πώς να πω, είναι ο τρόπος, είναι η τεχνική του ολοθένατος, η ουσία ποια είναι, η ουσία για μένα επειδή ο ρόλος που έχω Γιατί έφαγε τόσο καρπαζιά στα τελευταία 4 χρόνια που δεν μπορεί να σηκωθεί. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι η αλήθεια και τώρα, σύμφωνα με τις εξελίξεις, είναι η του ελληνικού λαού πλέον. Έτσι, οι γίνονται θα ξέρετε πολύ από μένα και τα πολλές δεν έχω άλλο, δεν μπορώ να πω για να πείσω ε, τον καθέναν ότι θα φτάσει η σειρά του να είναι στο παντάκι, θα φτάσει η σειρά του να είναι άσχετο, θα φτάσει η σειρά του που δεν θα έχει να φάει. θα φτάσει η σειρά του που θα κάνει τα πάντα για ένα ξερό κομμάτι, ψωμί μόνο. Αν μια τέτοια ζωή οραματίζεται ο καθένας, ε, εγώ δεν έχω κανένα λόγο από εκεί και μετά από τίποτα παραπάνω. Εντάξει για τον εαυτό του ο καθένας από εμάς, που σε κάποια ηλικία, θεωρητικά ζήσαμε κάποια πράγματα καλά. Εκείνο που mm -hmm. με φωνάει είναι τα παιδιά. Με πονάνε οι νέοι, ε, οι οποίοι το μέλλον του είναι αόρακο, αφ' έλεγα, έτσι, και οι οποίοι κατά δεκάδε κάθουν να βρουν πόρτες στο εξωτερικό για να πιέσουν μια ζωή. Αυτό με πονάει και αυτό έχει και δεύτερο αντίκτυπο, γιατί είχε στην Ελλάδα πολλούς ανθρώπους. Και συγγεννίζουν άνθρωποι, αλλόφιλοι, από άλλες, μπορεί να είναι καθόλου αλλοπιστικό αυτό, από άλλα κράτη, οι οποίοι ε, βεβαίως και μορφώνουν Γιατί η μάνα χάνει τα παιδιά της. Είναι πολύ σημαντικό για μένα για να μην νήσουμε αυτή τη συζήτηση. Να. Γιατί οι αυτοί είναι ζωγανοί και οι άντρες που γίνονται εδώ είναι ζωγανοί. Να σου πω... Ο πόνος ότι... μου. Πώς θα το επιβάλλεται αυτό. Πώς θα το επιβάλλουμε όλοι. Γιατί έχουμε μπει όλοι στο εγχείρημα. Όλο το πλατεία radio σχεδόν ή έχει μπει σε μια από τις ομάδες του εγχείρηματος. Αυτό... Το πλατεία radio έχει στα χέρια του ένα εργαλείο στην ευβέλεια που υπάρχει mm -hmm. και τη δύναμη την οποία που έχει ε, να μιλήσει σε κάποιους ανθρώπου στην ευρύτερη περιοχή. Yeah. Ε, από εκεί και μετά ε, στη στιγμή τη δεδομένη ε, με πρωτοβουλία του Φ. Αρέγγειο θα στηθεί μια κάτυ, σε μια κεντρική περιοχή ε, στο μέρος σας ε, δεν μπορώ να προσδιορίσω ακόμα ακριβώ τον τρόπο και θα προσέρχονται κάποιοι αφού πριν ενημερώνονται για αν δεν έχουν ενημερωθεί ηλεκτρονικά, γιατί πολλοί άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, mm -hmm. ενημερώνουν εκείνη τη στιγμή και θα διαλέγουν ή θα ψηφίζουν. Ήταν ο στόχο δεν είναι να γίνει με την πρώτη, με μια τεκουριά δεν κόβεται το δέντρο, δεν είναι να γίνει με την πρώτη κάτι το α, φοβερό, κάτι το συναρπαστικό. Ο στόχο είναι να αρχίσει να κοιλάει. ήταν κάτι σαν ομοσπονδιακή κρίκη, ας πούμε, ανά την Ελλάδα οι οποίοι θα έχουν έναν κοινό στόχο. Ή μάλλον, δεν το του στόχου του, αλλά θα βρίσκουν όσοι μπορούν να βρούν, κοινό παρανομαστή, γιατί πάντα θα κρατάνε ή θα κρατάνε εκείνα που μαθαινώνουν. Έτσι πέρατε. Ε, τώρα τι, ίσως να να μάθεις κάτι περισσότερο πρακτικό για το θέμα, όχι εγώ, εγώ έτσι και αλλιώ θα τέλος. συζητάω αυτά για το κοινό. Α πούμε, η επιβολή. Έχουμε σκεφτεί πώ θα γίνει. Δηλαδή, σίγουρα η κυβέρνηση και η συγκεκριμένη κυβέρνηση, η οποία υπηρετεί απόλυτα την ξενοκρατία στην Ελλάδα, δεν υπάρχει περίπτωση να δεκτεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πε ότι βγάζουμε ένα αποτέλεσμα που λέει το νερό δεν θα πάει στι ιδιώτε. Ναι. Έχουμε. ένα θέμα μετά. Ναι. Ε, το μετά ε, η εύκολη τι θα είναι ότι θα το αποφασίσουν οι ίσω και η πιο ανδίκαιοι θα το αποφασίσουν οι συμμενεύσεις οι οποίες κατά τόπος θα δημιουργούνται και ίσως που θα γίνει και μια κεντρική συνελεύση θα αποφασίσει με τι τρόπο θα δημιουργηθεί. Είναι σίγουρο ε, στην ισχύρουσα κατάσταση ότι τα δημοψηφίσματα είναι εκ νόμων, είναι παράνομο. Δηλαδή δεν μπορούν να, να επιβάλλουν... Επιπλέον. Με πρωτοβουλία πολιτών είναι, είναι στο Ελληνικό Σύνταγμα. Ε, ε οπότε... Ε, δεν μπορώ να σου απαντήσω, no. δεν μπορώ να σου απαντήσω. Θεωρώ πάντως όμως, όμως ότι καμιά κυβέρνηση και καμιά εξουσία, είναι λίγο ονειρωματικό αυτό που σου λέω, δεν θα θελήσει να πάει κόντρα ένα ποσοστό του ελληνικού λαού το οποίο θα αγγίζει, σε σε σε σε το 100% δηλαδή, και, και θα σου πω και κάτι άλλο πιο πρακτικό και δεν διαφέρει ενδιαφέρει αν βγαίνει και στον αέρα, από εκεί και μετά όταν είχαν συνειδητοποιημένοι οι πολίτες, σου είπα στην αρχή κάπου, ότι δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα παράφονο να εγκαταλείψουν τη πειράδυνα σαφές. Θα <σομίως> υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Δηλαδή θα σου πω έναν, ε, ε, δεν θα πω όνομα εταιρείας, ε, θα μην θωρηθεί ότι <σομίως> είναι συγκεκριμένο μες ο στόχος, ε, ε, αν αποφασίσουν οι πολίτες για μια ομάδα να μην αγοράζουν Πόσο μάλλον να αποφασίσουν να μην στηρίξουν ένα καθεστώς για μια εβδομάδα. Έτσι. <laughs> Μπορούμε να μείνουμε μια εβδομάδα χωρίς γάλα. Είναι απλό. Και δύο. Και τρεις. Και Η εταιρεία θα κρίσει. Δηλαδή το σύστημα στηρίζεται στο χρήμα. Πεχαίνει και χαίνει και πονάει όχι που στηρίζει στο χρήμα. Δεν είναι διαφορετικά λαπάνωτα. Γιατί οι αγάπες. Λοιπόν την έξοδο τη βρίσκουμε κάθε Δευτέρα Κάθε Δευτέρα ναι. ένα καφέ ε, στη Νερμού, Δυστυχώ δεν έχουμε καταστώσει να βρούμε ένα μόνιμο ε, μέρος το οποίο θα το θέλαμε για να μπορούμε να κάνουμε και ε, παρουσίαση όταν μα να μπορούμε να δεχόμαστε και περισσότερου ανθρώπου. Ε, είναι ένας στόχος αυτός από για να είναι κοντά στα μέσα μαζικής μεταφορά mm -hmm. πως θα λένε, Μεταφόραση. Ε, Μεταφόραση. Ε, mm -hmm. και να μπορούν να άρχουν για πολλά τα δύο έχουμε ένα πρόβλημα ε, ε, ε, ενώ τα μέλη είναι ε, δυνατά και πιστά αυτές τις αρχές και υπάρχουν πάρα πολύ Του, δηλαδή δεν δουλειά του να Και αυτό είναι ο σε Δηλαδή, δύσκολα να βρίσκουμε που θα χρόνο να η να αυτο το έξω πρωτο αυτο ισχυει το η επιχειρηση ειναι ενα απο τα εγχειρήματα οποία, αν πετύχει τελικά, αν σε σε όλη την Ελλάδα θα είναι κάτι η είναι, δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Απ' όσο γνωρίζετε. θα πετύχει. Δεν θα πετύχει, ίσω, τι 2 Νοεμβρίου. Ε, ε, το το επιχείρημα έξοδο θα πετύχει. Είναι σίγουρο μπορεί να με πετύχει. Σαν έξοδο μπορεί να πετύχει με κάποιο άλλο όνομα, με κάποιου άλλου μετά από ένα, μετά από δύο, μετά από τρία. Ε, ε, θα πετύχει όμω. Πολύ ωραία. Εσύ, ρε είσαι στην ομάδα επικοινωνία του, του, του δημοψηφίσματο. Δηλαδή. Ναι. Ωραία, είμαστε στην λέει δηλαδή. ομάδα, οπότε έτσι για αλλιώ θα είμαστε σε συνέχεια. <συσίλυν> ε, μα, εγώ θα σου, ήθελα να σου προτείνω σε κάποια στιγμή ε, να γίνει μια εκπομπή πιο ουσιαστική, μεγάλη, με ζωντανή την παρουσία μα εκεί πέρα, κάποια, <συσίλυν> ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Για κάποια θέματα που είναι ε, ε, εξειδικευμένα. Ε, και εγώ προσωπικά δεσμεύω, ναι, δεν θα πω σε κάποια συνέλευση, στιγμή που είμαι και κοντά, δεν έχω ε, κανένα πρόβλημα να μιλήσουμε, να γνωρίσουμε από κοντά και μόνο τα παιδιά και εδώ πάνω, ναι. ε, να σου πω και κάτι άλλο ε, χαίρομαι ε, γιατί είπα ότι αυτή θα πετύχει, η εγχείρημα θα πετύχει εγώ νομίζω ότι και στι 2 Νευρύου θα υπάρξει μια Μαγιά καλή ε, πρέπει να δραστηριοποιηθούν αν δραστηριοποιηθούν οι νέοι ε, και αν ε, σε όλη αυτή την κίνηση το ποσοστό τη συμμετοχής ηλικιακά είναι νέοι, τότε είμαι σίγουρος ότι θα πετύχει αφενός μεν και αφετέρου θα ανατρέψει και όλους τους παλιούς, τους οποίους ε, είμαι και εγώ ε, ηλικιακά, ε, οι οποίοι δελαδή έχουν τη μεγαλύτερη ευθύνη, η κλιματική ευθύνη που έρχονται στην κατάσταση εδώ που Μόνο, μόνο αυτοί που τους αναλογεί όμως για να μην στην παγίδα, τη μεγάλη ευθύνη την έχουν αυτοί που καταλήστευσαν και κατέφαγαν δεν άφησαν τίποτα από το ελληνικό κράτος. Αυτοί έχουν τη μεγάλη ευθύνη. Συμφωνώ, λοιπόν, ότις ε... η μερίδα τους αναλογεί βεβαίως στην επιλογή τους και στην επιλογή τους, για τους κυσσές όλα αυτά που θα πως. Της στιγμής τη μεγάλης, όπως ήταν, έχουν εκείνοι οι οποίοι βεβαίως για εκείνους δεν έχουν ευθύνη, γιατί ενδ ήταν και ξέρει τι. Ναι, τα μεταφρασμένα όργανα ήταν τουλάχιστον από το 1821 ή από το 1924. Είναι αλήθεια. Από πολύ πριν. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εννοείται ότι θα κάνουμε την εκπομπή που θα είναι όλοι εδώ πέρα, στο στούντιο να εκπέμψουμε μια τέτοια εκπομπή που θα είναι Οπότε θα είμαστε και συνέχεια σε επικοινωνία. Έτσι κι αλλιώ θα είμαστε σε επικοινωνία. Βεβαίω είναι έτσι και θα πω, ναι. έτσι κι αλλιώ. Έτσι κι Έτσι. είναι ενωμένοι οι ναι. Ναι, έτσι όμω δεν γίνεται. Και έτσι το Πλατεία Ρέντο έχει μπει στο όλο εγχείρημα και επικοινωνία Και εδώ θα δωρήσουν στην τεχνική υποστήριξη, είναι γραφεί Οπότε θα δούμε τι θα κάνουμε. Ακόμα και για το χώρο που ψάχνετε, μπορούμε να βοηθήσουμε. Αλλά είναι αποκεντρωμένο χώρο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ε, δεν είναι ε, αν αν εξελίξει από μέσα μαζική μεταφορά, νομίζω δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Ακόμα και στα μέσα, από, από σταθμός εδώ πέρα είμαστε μέσα στα τεχνικά μέσα. Οπότε μια χαρά. Έγινε ε, πάντω, ευχαριστώ πάρα πολύ για, την, για το μικρόφωνο που μου δώσεις. Ευχαριστώ και από μέρου των τελείων τη Εξόδου, κάποιου του έχει γνωρίσει. Mm. Οφείλω να του πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί είναι ελπίδα το ότι υπάρχουν άνθρωποι, αυτοί οι λίγοι, που με στα τα δάκρυα δύο χεριών, οι δύο, αυτοί οι λίγοι οι οποίοι, σου είπα και πριν, αυτοί οι άνθρωποι, οι οικογενειάρχε οι περισσότεροι, και οι οποίοι έχουν βασικό του, δεν μιλάω τώρα για την επιχείρηση, δηλαδή του ανθρώπου, βασικό του πρόταγμα, θα τολμούσα να πω έως πανάτου την εκαθίδευση της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Και την απελευθέρωσή της τελικά, από τα δεσμάδες. Ye. Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και βέβαια, συγχαρητήρια και πάλι. Εεε, δεν είχα το χρόνο να φροντίσω κάτι από τις εκπομπές σας. Από εδώ και μετά θα φροντίσω να ακούω εε... το πλατεία Radio. Εε... Μου άρεσε πολύ εε... το μισά στο πριν περιμένως που άκουσα το προηγούμενο ομιλική Ο νυχτερινός είναι ο καλύτερος Ναι έτσι, έτσι. Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ και θα είμαστε στο παφέ Γεια σου έτσι, Και καλή λευτεριά Καλή μας λευτεριά Γεια Γεια, γεια, γεια Ποιο θα μου έλεγε ότι το πρώτο πανελλαδικό δημοψήφισμα θα γινόταν οικογενειακή υπόθεση τελικά. Ήταν ο Γρηγόρης Παπαδοθομάκο, από τα χτίο δικό μου, από τα ιδρυτικά μέλη του κινήματο έξοδος, Μα ενημέρωσε, μα έδωσε κάποια πρώτη ενημέρωση σχετικά με το πρώτο πανελλαδικό δημοψήφισμα. Το πλατεία Radio μέχρι να γίνει και το πρώτο πανελλαδικό δημοψήφισμα, μέχρι και τη μέρα εκείνη θα εκπέμπει για το πρώτο πανελληνικό δημοψήφισμα. Θα κάνουμε συνεχεί εκπομπέ για το πρώτο πανελληνικό δημοψήφισμα. Ούτ, έτσι κι αλλιώς, εγώ είμαι στην ομάδα επικοινωνίας, θα βοηθήσουμε, ο Φοδωρής στην ομάδα για τεχνική υποστήριξης, με τα γραφικά μας Θα κάνει τα γραφικά του, τα, αυτά τα περίεργα που δεν τα καταλαβαίνω Θα κάνει αυτά στις βουγραφιές Την επιχείρηση Έξοδο τη βρίσκουμε στο εξοδο 2 δηλαδή, έξοδο2democracy.gr. Πατάμε έξοδο2democracy.gr, όπου έχουμε την ιδρυτική διακήρυξη, τι αρχέ λειτουργία του και γενικά εργόμαστε σε επαφή με το κίνημα Έξοδο μέσω αυτού του site. Ακόμα μπορούμε να γίνουμε μέλη στην ομάδα του Facebook, η οποία ονομάζεται πρώτο πανελλαδικό δημοψήφισμα. Γραφόμαστε στο πρώτο πανελλαδικό δημοψήφισμα και παίρνουμε μέρος έτσι στην οργάνωση και στη δημόσια διαβούλευση ή έστω ιντερνετική δημόσια διαβούλευση του όλου εγχειρήματο. Ο Γρηγόρης είναι Μανιάτης, Μανιάθαρος Μανιάτης και ο Θοδωρής δίπλα μου Μανιάτη. Μανιάτης και εγώ Οπότε το εγχείρημα το έχει αναλάβει μάνη, mm. Θα γίνει Κάτω στον τόπο μα και όχι μόνο και στην Κρήτη, ειδικά στην Κρήτη, ακούω ο κόσμο τι επαφέ που έχουμε και μέσω του σταθμού. Είναι στα κάγκελα, δηλαδή μπορώ να πω ότι η Κρήτη, α πούμε, πρωτοστατεί, βλέπουμε στα λαϊκά κινήματα αυτή τη στιγμή. Μάνη, Κρήτη, Αιγαίο, Ιόνιο, οι Θρακιάτε, πάνω οι οποίοι έχουν τα δικά του τώρα και θα πρέπει να ασχοληθούμε σε μια εκπομπή με τα προβλήματα. Οι Μακεδόνες εδώ οι Αθηναίοι. Οι οποίοι έχουν την τιμή να ζουν και δίπλα στα κοπρόσκυλα. <laughs> Όλοι μαζί μια γροθιά κάλπες σ' όλη την Ελλάδα. Κάλπες σ' όλη την Ελλάδα, ούτω ώστε να τους ρίξουμε. Φανταστείτε, φανταστείτε μια προσέλευση αντίστοιχη της Θεσσαλονίκης για το νερό. Μια τόσο μεγάλη προσέλευση η οποία θα αποφασίσει ότι το νερό είναι δημόσιο αγαθό. Ή η οποία θα αποφασίσει ότι την πρώτη κατοικία δεν μπορούν να την πάρουν. Η οποία θα αποφασίσει ότι το δημοψήφισμα πρέπει να κατοχυρωθεί συνταγματικά. Δημοψήφισμα με Πρωτοβουλία Πολιτών, εννοώ, όχι το άλλο το συστημικό. Ή το άλλο, ότι οι δανειακέ συμβάσει, δηλαδή τα δεσμά τη σκλαβιά εδώ τη Ελλάδα, τη ξενοκρατία που μα έχουν δέσει, οι δανειακέ μα συμβάσει και οι όροι του να περνάνε από δημοψηφίσματα. Φανταστείτε ένα τσούρμο πολιτών, ένα λαό, να αποφασίσει με τεράστια συμμετοχή κάτι τέτοιο. Μετά το πως το επιβάλλει είναι το πλέον εύκολο Πάνω πιστεύω ότι άμα ευρωθεί η δυνάμη μπορεί να γίνει πολλά πράγματα έτσι Άμα μαζευτεί ο κόσμος δηλαδή και αναπτύξουμε δυναμικό Επειδή η εκπομπή είναι στία νομίας και δεν θέλουμε να είμαστε άνομε, Και επειδή παίζει και ο ύμνος του ΕΑΜ από πίσω Και επειδή η ελληνική ιστορία έχει αποδείξει ότι κάθε φορά που είχαμε μέτωπο Και πηγαίναμε σε ένα σώμα, ως ένας λαός, ως μια γροθιά ενάντια σε αυτούς που επιβολεύονταν ή την δημοκρατία ή την ελευθερία μας ή την ανεξαρτησία μας νικάγαμε και μόνο ήταν έμπαινε η τη δημοκρατια η την ελευθερια μας η την ανεξαρτησια μας νικαγαμε και μονο δεν εμπαινε η χαναμε ως λαός Α, τη μία δίδα. Μακάρι να γίνει αυτό το σώμα Να επαναλάβω προς τους φίλους του Πλατεία Ρέντιο του Σεαμίτες ότι από δόκης του εξής κάναμε τη σχετική ανακοίνωση το Πλατεία Ρέντιο στηρίζει το πρώτο πανελλαδικό δημοσίδης μας ε, μπορούν όσοι θέλουν να συμμετέχουν ε, να επισκεφθούν καταρχήν τη σελίδα έξοδος2democracy.gr αν δεν κάνω λάθος, νομίζω gr είναι έξοδος2democracy.gr ή τη σελίδα στο facebook πρώτο παραλαδικό δημοψήφισμα έτσι ώστε να έρθουν σε επαφή με τα παιδιά και να μπουν σε μία από τις ομάδες Μουσική Μουσική Μουσική Μπορούν επίσης επειδή ο μετέχουμε στο εγχείρημα να στέλνουν email και στο πλατεία-radio-gmail.com papaki@gmail.com η στο πλατεία-radio στο facebook ή σε μένα προσωπικά ούτως ώστε να σας φέρνουμε σε επαφή άμα δεν βρείτε άλλο τρόπο με τα παιδιά του εγχειρήματο. Το κάτω-κάτω το εγχείρημα είστε εσείς και μα όλοι μα. Πιστεύω τελικά ότι να πασίσουμε αν θα, να έχουμε, αν θα θέλουμε να έχουμε λόγο σε όλα αυτά που εξελίσσονται και εξελίσσονται γενικά γύρω μας. Με αυτό το εγχείρημα είναι μια προσπάθεια να φτάσουμε σε αυτό το στόχο. πλατεία-radio-gmail.com ή στο facebook πρώτο πανελληνικό δημοψήφισμα ή όποιον από εμάς βρείτε στο facebook ή έξοδες του δημόκραση και επικοινωνείτε και γίνεστε μέλη του εγχειρήματος. Η φίλη μας η Μαρία μας λέει ότι δεν ανοίγει το chat. Θα το τσεκάρουμε Μαρία, εμάς το chat μας ανοίγει κανονικά α? και ο Γρηγόρης έχει σχολιάσει ήδη στο chat μήπως υπάρχει περίπου να κάποιο τεχνικό ζήτημα και υπολογιστές ή κάτι να κόλλησε το ίντερνετ ξαναδοκίμασε Ή όπως λέει ο Θωρόρας δίπλα μου μπορεί το Mozilla να κάνει μπινιές ότι πρέπει να τονίσουμε πιο πολύ το δημοψήφισμα ότι δεν έχει κομματική αρχή στόχος του είναι να πούμε στην διαδικασία ελεύθερα να, να έχουμε γνώμη και αγοψία σε αυτά που γίνονται πάνω δεν, είναι, δεν έχει κομματικό σκοπό αυτό το πράγμα γιατί είμαστε πολίτες και όχι ψηφοφόροι Λοιπόν φίλοι του Πλατεία Ρέντιο φτάσαμε στο τέλος Τη σημερινή αιστεία ανομία που είχε να εκπέμψει, η αιστεία ανομία την τελευταία φορά εκπέμψαμε την μέρα των εκλογών. Την Κυριακή, τη δεύτερη Κυριακή των εκλογών ήταν την τελευταία φορά που εκπέμψαμε. Από τότε εγώ πήρα άδεια. <σχυριακά> από την αιστεία ανομία. Έκανα μόνο την τάξη γερμανικά. Ε, τώρα που τελείωσε αυτή η Πολόρμη άδεια, εισαγωγικά, <σχυριακά> άδεια δεν μου δώσε ποτέ. Από, ε. <σχυριακά> από, από τι γαλέρες του νυχτερινού. <σχυριακά> ποτέ δεν γλιτώσαμε. Ε, φτάνει στο τέλος η πρώτη ευθεία ανομία της σεζόν που ξεκίνησε από τον Αύγουστο για μένα ε, ακουλβεί Τετάρτη Πάξ Γερμάνικα η συνέχεια του Ευρωστρατού για να μάθουμε πως το Διευθυντήριο των Βρυξελών δημιουργεί ένα νατοϊκό αλλά και εξονατοϊκό στράτευμα διεθνών επεμβάσεων Να πούμε ότι το, το Γρηγόρη που μόλις βγήκε, εκτός από τα άλλα, αν δεν ευλογήσουμε και το αίμα μας, είναι από τα πρώτα block spot, τα οποία φτιάχθηκε στην Ελλάδα. Εγώ θυμάμαι ότι όταν φτιάχθηκε το block spot του Γρηγόρη, δεν υπήρχαν block spots στην δηλαδή Ελλάδα, ήταν μετρημένα στα δάχτυλα. Δεν ήταν τροχτικό και κάποια άλλα, ήταν μετρημένα στα δάχτυλα τα block spots τότε. Είναι ουτιδανός.blogspot.gr και είναι ένα από τα blogspot τα οποία ανήκουν στο όλο εγχείρημα. Ε, τε, να βρούμε και τα υπόλοιπα blogspot μην αδικίσουμε τους υπολείπους. ουτιδανός.blogspot.gr εμείς φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εστίας ανομίας. Το πλατεία αρέντιο το στούντιο θα είναι ανοιχτό για το πρώτο πανεραδικό δημοψήφισμα μέχρι αυτό να γίνει. Οπότε θα έχετε συχνή ενημέρωση για το συγκεκριμένο ζήτημα όπως και για πολλά άλλα ζητήματα τα οποία προκύπτουν στην καθημερινότητά μας και αφορούν την κατάσταση της δημοκρατίας και της ελευθερίας και ενός πρώην κυρίαρχου εντός αγωγικών και πάλι, ελληνικού κράτους. Τι λες θα ακολουθήσει η Κανονάπη Παντός Επιστητού, να πιούμε κανένα καφέ, να πούμε κανένα νέο, ό,τι... Τη... Σε κάποιος δεν Τα ξαναλέμε, διεκδικήστε την ελευθερία σας, διεκδικήστε την δημοκρατία, διεκδικήστε την ανεξαρτησία της χώρας. εαμήτες αμήτες, πάρτε τη σημαία της ανεξαρτησίας και βγείτε έξω να διεκδικήσετε την ελευθεριά σας. και φυλάκισης παντός προσώπου, ανευτηρήσεως ή αυσδήποτε διατυπώσεως ή την ανεφεντάλματος της αρμοδίας αρχής και χωρίς να συντρέχει αυτόφορος κατάληψης. Απαγορεύεται πάσα συνάτρηση ή συγκέντρωσης με κλειστό χώρο ή εν υπέτρο. Πάσα τη άπτη θα διαλύεται δι' των όπλων. Μέχρι νεοτέρας διαταγής απαγορεύεται η κυκλοφορία εις τα σοδούς της πόλεως πάσης φύσεως οχημάτων και πεζών. Οι εξελθόντες εις να επανέλθουν αμέσως εις τα Σοικίαστον. Υπόψιν ότι μετά την δύση του Ηλίου, βάσκο κυκλοφορών εις τα Σοδούς θα πυροβολείται άνευ Έχει αρχίσει να φοβά ξεράδια και πονάνε τα ρήματα κούτσαμηα και κούτσαδιο στη ζωή στο ρήμα με ροδούλι ξενοδούλι δεν ανούλια φέντες δούλι ούλι δούλια φέντικο και μαφίνα νιστικό και μαφίνα νιστικό Αν η φόρη κατηφόρη και με κάμα και βροχή. Όσπου μου βγαίνει η ψυχή, η 20 χρονογομάρη. Σήκωσα όλο το ταμάρη και χτισα στην εμπαστιά του χωριού την εκκλησιά. Του χωριού την εκκλησιά. Άιτε θύμα. Άιντε <Σι'> εσύ βολό αιώνιο, αν Θα μόνο μιας, θα'ρθα να